Όχι. Με, με τον Τζήβρα τι είδαμε. Είδαμε κάτι από ζήμε, τίποτα. Με θα μιλήσω, Κυριάκο θα είναι τα τρένα εδώ πέρα τα ζήμε όλα τσάμπα. Εσύ οι επαφέ με αυτόν. Έχω, ναι. Έχω. Δεν τρέπομε. Θα μα ανεβάσει και το έμφια αυτό. Καλά μα έχουν χαρίσει 10 κτίματα, βέβαια έχει να πληρώσει έμφια. Όχι αυτό μου το άλλο και ο άνθρωπο και έσφεκα εγώ τώρα εμάζω μαράγκε σε μια μποκρίλα μέσα για να τη βγάλω να το πιστεύω εσύ αυτό. Άγρια σπαράκια. Κανέρα μελέτα αυτά. Ναι, είχα βρει γωνιαμπορίλα και τα μάζευα και να σε φίλου και τέτοια από εδώ από εκεί Η τι είναι? Η μποκρίλα είναι ένα χωράφι χο -χο μωρέ, μπορώ να το πούμε που βγαίνουν αυτά. Μποκρίλα, Μποκρήλα, πώς αλλιώς να το, <συμποκρύλα> <να> το πει <συμποκρύλα> ελληνικά. Που κάνω ανάλυση εγώ, είμαι ανα, αναλυτή του εδάφου πού να τα ξέρω εγώ. Να σου πω κύριε Βασίλη. Ε,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 Τουρκία δεν το καταλαβαίνει τώρα και φύγατε όλοι. Ευτυχώς είσαι ο χριστιανό, εκεί που είναι ο Χριστιανός και είναι. Ποιος είναι ρε, ο ο Μπούτιν. Ο Μπούτιν, ναι. Ο Μπούτιν, ο Μπούτιν κεφαλή κλείνει που λέμε. ο, ο ματιόσο. Δεν είναι αυτό είναι ο χριστιανό ο και μα βοηθάει. Το ένα που κλείνει το άλλο. Ακούσεις όλα ωραία, ο Μπούτιν, Τι με τι μου, τώρα, μου καβαλάς, η κουβέντα μου συγγνώμη, καλά, συγγνώμη, και εσύ. Μου αυτό που και εσύ και ο δεν θέλετε να μιλάμε πάνω, δεν το καταλαβαίνω. Μη είναι την να Τον το ξέρεις Τι είναι αυτό;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 Πώ το είπες? Gay Και θα πας κι εσύ. Πράιντ, ναι.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 Και ο του σχολεμένο του άντρε. Παιδιά μου. Καλά, με τα Έχει άμα, βάλει οντρία στο χεράκι, και του μια χαρά τα μου τα χέρια. χέρια. Α, α, χέρια. Α, μου, θες, ομιλία που μου είπανε να πήγανε να τη δική μου του λόγου δεν μπορώ να αρθώ Τον είδε Δε... που ξύρισε το μουστάκι, ε. Ναι, ναι, ναι, τον συναντηθήκαμε εδώ στην ένα δρόμο, καλά. Δεν να πά στην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 Όχι <Τοχι> ρε, τι λες τώρα, τι μου, τι μου λες τέτοια πράγματα ρε. Τα κυπευτικά κάνω... εννοώ, <συμπέφε> κυπευτικά <συμπέφε> χασίσια, όχι νομπέ, τώρα. Και άλλο μια ε, γανιά μη, μηχανούλα να πούμε τόνα τα άλλο τέτοια. <συμπέντα> ναι αυτό επειδή σου χαρίζουν <συμπέντα> διάφορα λέω πως, πως σου χαρίζεις και εσύ τίποτα άλλα. Εγώ να άλλο, να κάνω άλλο εγώ. <συμπέντα> ναι. Τι λες τώρα εγώ, είμαι άλλο άνθρωπο. Εγώ η ηλικία που βρίσκομαι δουλεύω πάνω απ' όλα και δεν δίνουμε υδροτά. Έχω ένα. Το είπα και ήθελα και δύο ή μία και δεν μου τα βρίσκει επί τη ευκαιρία για να μου δω για ένα πόνι το πήρα ένα πεντρακοσάρικο. Από εκεί είναι τα πόνι. Γιατί άλογο δεν έφτανε. Όχι άλογο πόνι, ρε. Αμάξι, δείτε τα τσιπάκια, τα ελληνικά. Βγάζαμε ελληνικά τσιπάκια. Καλό πράγμα φαίνεται. Φαρίκι. Δεν έχει καθόλου και καθόλου απάνω. Το έχω φτιάσει, το έχω βάψει. Έβαλε μια πέρκολα Πέργολα, γιατί έβαλε μια Επειδή δεν ε, έχει και Να σου πω τώρα, Βασίλη, εσύ τι πρόβλημα έχει με τον Κυριακό το Μίτσο Τάκι τώρα, το θυμήθηκα. Γιατί δεν θε τον Κυριακό. Γιατί δεν θέλω. Ναι. Γιατί εκείνο πάει με του πλούσιο. Εγώ τι δουλειά έχω με του πλούσιου, εγώ είμαι από τον πατήρι. Γιατί ο Τσίπρα με ποιου πάει, ποιου ευνοεί, ποιου βοηθάει. Και άλλα είπε, φίλε, και άλλα μα έκανε. Ο Γιουργάκη που ψήφισε με ποιον πήγαινε, με άλλου. Και εκείνο άλλα είπε και άλλα έκανε. Γιατί δεν ψηφίσει ένα τίμιο, τίμιο παιδί, τον το Σταύρο του Θοδωδωράκη. Όχι, όχι, δεν πάω. Δεν πάω. Γιατί? Α, θα τέρμα, θα τέρμα. Γιατί δεν ψηφίσει τον Βασίλη το Λεβέντι. Έλα με τώρα τι μου λε Αφού είναι σοβαρό, όλα τα κανάλια, τον έχουν για σοβαρό. Ναι, καλά τράβη. Εσύ καλά θα πας με τη εκεί. Εσύ την έκαμε στη δουλειά, θα πας εκεί θα σε βάλουν και σε κανιά δουλειά. Γιατί όχι, εγώ τραβάω κρόκο τζάπα, τόσα χρόνια. Τζάπα, μαλάκα τραβάω, κρόκο για Αυτό είναι ότι οι τραβάμε κρόκο και δεν έχουμε δουλειά. Παιδιά μα είναι άνεργα Δηλαδή μπορώ να μην Η θέση του κάθε φτωχού. Να κάνουμε, ρε Βασίλη. Άμα ήρθε η ώρα να κάνουμε. Εσύ. Mm. Πάσει στην εκκλησία και παίρνει ο κόσμο 14 για να φάει, όχι να προστινήσει. Το έχω δει λίγο με τα μάτια μου. Αλλά δεν πάει στην εκκλησία για να το ειδεί. Είδεις... Πάω καμιά φορά, πάω καμιά φορά. Να πα. Έχει κάτι εύκολε θεούσε. Πάνω με τι διαλιάδε εκεί, προς... μετά δεν ξέρω. Να... Λέω, είπε στη Ζήλιω. Να, να... πήγε από την Αμαρία και να πάρει και τέτοιο, να δίνει κανά... εκεί που δίνουν για του στόχου. Να πά να δίνει μακαρόνια, τέτοια. Αν Πρέπει δίνω το... μακαρόνια δεν είναι μαματολό, Βύναμα. Βοριάστο, όπω είπε του λέγοντα. Τι νούμερο μακαρόνια Το Έχτόνιο να τον δίνει το άλλο, αυτό είναι ουγό. Για δεν έχω χειτόνιο όμω. Θα δώσω κάτι άλλο. Εδώ μα τα πήραν όλα τα Χιτόνια του εδώ. Δεν αφήκανε. Μα okay. είναι και πασέ, δεν φοριώται πια αυτά τα χειτόνια. Καλυκόμένε φορά να τι παραλύσει κάτι καυτάνια, και... αλλά δεν είναι το ίδιο. Είχα πάρει και ένα κρύωμα που τη προάλλησε. Είμαι άχρηστο διάστηση. Έβαλα ένα κεραμίδι φτυχώ και πέρασα. Τι κεραμίδι έβαλε. Κεραμίδι, μπορεί να είναι Το έβαλα μπροστά με μια φανέλα μάλλον και με ξαλάφρωσε. Το και κεραμίδι? Πέρα, Υπάρχει ένα... κεραμίδι για το κρύωμα? Ναι, ναι. Δηλαδή. Μια φανέλα θα το βάλει μπροστά στο στίθο σου και γέννε την άλλη μέρα δεν έχει τίποτα. Το κεραμίδι? Κεραμίδι ζεστό. Μην έχει κάνει καλαμπουλάκι και... μέσα φωλιά. Όχι, παιδί μου, κεραμίδι ζεστό θα το βάλει εδώ μπροστά στο σου ναι. μαζί με Φανέλα, και θα έχει μια τρύπα ε, το και... ταβάνι ξαφνικά, επειδή εγώ το έβαλα στο στήθο μου. Θα λέει, ένα κεραμίδι από τη σκεπή για αυτό το λόγο. Όχι, βρίσκει κεραμίδια. Ρε, α, θα... έχει... Ένα κεραμίδι παλιό. Ελληνικό ή Ισπανία. Ντόπιο, όχι, όχι ξένο. Ντόπιο. Α, όχι ξένο. Ντόπια, είχαν καλή γλίνα να πούμε α? και βαστάγανε θερμοκρασία. Θα βάλω κεραμίδι, ρε, Βασίλη. Πού να ξέρω. Αν βάλω κεραμίδι, για μου, Όχι, όχι μπροστά εδώ όταν έχει Είδι πίσω. Πού πίσω. Πίσω. Πα το μυαλό σου, το μυαλό σου το σχουριασμένο που λέει. Ότι μην το ξαναμπίσει αυτά τα πράγματα για Μα... γιατρεφτώ Λέω... Βασίλισμα για να γιατρετώ θε... για... γιατρικό το θέλω. Μαζέψου, μαζέψου και να πει να... Για γιατί είσαι σοβαρό στο παιδιά, αλλά φεύει, από... εγώ δεν έχω το χίμιο το τηλέφωνο. Ε. Θα τον πάρω το σύλλομαι, μπορώ να κάνω, ο άνθρωπο έχει κάποιο σοβαρό. Εσύ με μου λάμει δεν μου αφήνει στη σειρά μου, δεν με αφήνει, μου λε τέτοια πράγματα. Γιατί έχω πέντε εξικότητε και έχω ένα μπουτικό, <σταλείο> έναν τριλί, ένα λαστούρονα και μου, μου τι έχει σαν κάτι Και εδώ στην Αθήνα έχουμε να μπου.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 <Τελίου> ψυσταριά, τίποτα ψυσταριά. Βέβαια έχει Ορα... καλή ψυχή, αλλά είσαι καλό που δεν είσαι καλό. Σα αφήνω και να είσαι καλά και ό,τι καλύτερο. Σα παρακαλώ κύριε, εγώ σας σέβομαι και σας εκτιμώ. Αλλά γιατί και τα κατάφορα αυτό το παιδί, τον Τσίπρα, Σας πειράζει πολύ, σα σε ενοχλεί που ένα φτωχόπαιδο Φτωχόπεδο, φτωχόπεδο τέλο πάντων. Ζηλεύουμε που πάει να φέρει το σοσιαλισμό αυτό ενώ δεν τον πιστεύαμε. Θέλουμε να το φέρουν οι πιστοποιημένοι και το φέρνει ο Σκητζή. Με την και με τον το, το τίμιο του Ιδρώτα. Αυτό τον τίμιο, αυτό τον τίμιο Ιδρώτα που δεν σεβόμαστε. Ε, το γιατί το άμα πιστεύω είναι πιστεύω, έτσι ο τίμιο φαντάσου άτιμος. Τον εζηλεύετε έτσι, θα το πετανιώσετε πικρά. Μακάρι. Βλέπω κάτι κόκκινε γραμμέ από τι αυτοκτονίε και βλέπω και κάτι σκάτι γραμμέ από το ΣΥΡΙΖΑ έξω από Βουλή για να το σπίτι τρακτειά. Καλά βλέπει.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 Είδες που άλλαξε η Ευρώπη. Το λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλο καλά λόγια έχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για, για το ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε κομμουνιστική. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ καλό για την Ευρώπη. Ε, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πόσο καλό είναι, πόσο τον τιμά. Καλή τύχη. Να πω τώρα αγανακτισμένα την εκπομπή σου για του πληστηριασμού. Ο λόγο που ψήφισα τον Λ... Τζίπρα ήταν την πρώτη φορά, βέβαια. Στη δεύτερη ήταν για του πληστηριασμού πρώτη κατοικία. Τη δεύτερη φορά γιατί τον ψήφισα. Τη δεύτερη φορά το ψήφισσα, Α, δεν τον ψήφισα, βέβαια. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ελά, έψήφισα, αλλά έψήφισα τη δεύτερη φορά. Α, έτσι γίνεται δουλειά. Επειδή πίστευα ότι δεν θα κάνει τίποτα από αυτά που έλεγε, αλλά ήμουν σίγουρο ότι για του πληστηριασμού θα κάνει κάτι. Ότι όταν έπαιρνα τηλέφωνα στα χωράκια και του έλεγα ότι όταν δύο Τζίπρα είστε καμμένο, θα σα πείσουμε και αυτά τα, τα, τα είχαν κάνει πάνω τη μόνο και μόνο. Με τι βρυχέ που ρίχνανε στον τζίπρα και στον καμένο, πίστευα ότι τουλάχιστον αυτό θα μπορούσε να το τηρήσει. Είναι τόσο ψευστήλα και αυτό και ο παπάρα ο χοντρό, που θα σου πω ότι έπαιρνα στου Ανέλ και του έλεγα για τα ποράκια που με βρίζανε, και μου λέγανε να του βρει και εσύ να του κάνουμε μήνυση, θα του βάλουμε στη λακή. Uh -huh. Το ένα και το άλλο, τόσο ψεύτε είναι και τόσο παπάρε. Δεν ήξερε ότι εκεί και... την ώρα σκίζονται κάτι καλτσόνα, αυτό δεν το ξέρει, γιατί ήσουν τηλεφωνικά δεν το βλέπει. Πού να το φανταστεί να... κι εσύ, <laughs> Το Real FM ήρθα λάθο. Δεν κάνετε λάθο καθόλου κύριε. Το Real FM, αυτό ακριβώ. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μια... Ζωντανή διαφήμιση μου που... Μια καταγγελία που θέλω να κάνω. Παρακαλώ κουκουλίτσα, ρίχτε. Για την πρωινή ζώνη, σε ποιον θα την κάνω. Σε μένα, τι, τι έχετε. Για την πρωινή ζώνη, εσείς οι μεσημεριανοί. Εγώ είμαι για τα κουτσομπολιά, τα κουσκούς. Πείτε μου όμω. Θέλω να μιλήσω